να να Ναι. Κάπω έτσι. Ε, λέμε ότι, ότι πολύ σημαντικό ρόλο σε μια πνευματική ανάπτυξη έχει η προσευχή για ποιο λόγο. Γιατί μου την προσευχή ο άνθρωπο από την αγάπη του ουθού και έχει να δώσει. Εμείς δεν δίνουμε από τη δική μα, δεν έχουμε. Τι είμαστε αυτό, φωτειετερόφωτοι είμαστε. Τι κάνει ο ανθρώπο, το Θεό και μοιράζει. Δίδει αυτό που του δίδει ο Θεό. Να Την αγάπη που θα νιώθει για άνθρωπο, όταν γεννιέται, την έχει μέσα του. Την έχει ω δυνατότητα. Την έχει ω δυνατότητα. Την έχει ω δυνατότητα. Στο σημείο εκείνο τη ζωή του, όπω δηλαδή σαν έμβριο. Έχει κάποια, κάποια αγάπη στοιχείο, μετά, με κάθε στιγμή. Από εκεί και τα, τι γίνεται και παρεκκλίνουμε. Και γινόμαστε, δηλαδή, αυτό που είναι. Καταρχήν, να κάνουμε μία διάκριση που είπατε προηγούμενος. Έχουμε την ψυχολογική ή τη πνευματική αγάπη. Η ψυχολογική αγάπη είναι η ανάγκη του ανθρώπου να ικανοποιεί τα συναισθήματά του.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 για να μπορούμε να ξέρουμε τι είναι μαύρο, τι είναι φως, τι είναι σκοτάδι και ανάλογα να κάνουμε τις επιλογές μας. Δεκό, να δεχόμενο, δεν κανείς στο Θεό όπως ένας ανθίκης, και, και κύβρα, νηκέφων, να τα λέμε ε. <συσί <Questo> <συσίλιο> και ένας μοναχός άγιο, που έχει <συσίλιο> <συσίλιο> άρα δεν είναι μικρή,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 Όλοι περνάμε τους βλέπουμε το πολύ που είναι να βγάλουν α, τέτοιο. Έτω, πίσω, Κανένα ευρώ να πετάξουμε. Αλλά αυτό το ευρώ που πεδάλε μπορεί αυτό το παιδάκι, να, να το κάνει να, να το κάνει ναρκωτικό. Να Και λέμε ότι τώρα γνωρίς είμαστε Λίσυμαστε. χριστιανοί. Τι χριστιανοί είμαστε. <laughs> <laughs> Καλά. Βεβαίω είναι εύκολα αυτή, να υποδείξει κανείς πέντε πράξεις ούτε αυτέ μα σώζουν, Νομίζω κανεί.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 <laughs> και εμένα. <laughs> <σοβε> συγγνώμη, πε. <πέστε. σοβε> ουσιαστικά, <σοβε> ουσιαστικά δεν είσαι καλύτερο άνθρωπο <σοβε> όταν καταλαβαίνει γιατί κάτι είναι αμαρτία και δεν το ξανακάνει, ή να καταλάβει <σοβε> ο όγκο, Δηλαδή. Πολλέ φορέ. Συγγνώμη, το όνομα σα. <σοβε> <σοβε> Μιχάλη, πολλέ φορέ η ανάγκη μα να καταλάβουμε.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 Δεν γίνεται έτσι. πρέπει να χρεοκοπήσει ο άνθρωπος και είναι έτοιμος να αρθεί με ορμή στον Θεό Πατέρα, συγνώμη <laughs> τρόμαξα <laughs> επίσης να είστε καλό. που άκουσα αυτή τη στιγμή εστάμενος ότι τρέπουμε που είμαι εδώ πέρα μέσα τρέπουμε που πήγα για την εγώ που τα κάνω να δεις <laughs>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 Μόνος του φεύγει, ή μόνος του σύγγεται καλύτερα. Φεύγει αν τον καταθέσουμε στον Θεό, γιατί κάποιος μπορεί να νιώθει άσχημα και να στρέφεται πάλι στον εαυτό του. Θέλω να κάνω μία ερώτηση, είπατε προηγουμένω ότι όλα θα πάμε να εξομολογηθούν, θα πούμε ότι είμαστε... Θα το επαναλάσχουν.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 Μα, αν εγώ πραγματικά έχω αλλιώ, έχω κάνει κάποια διαμάχη πια μια αυτοκλονικία και έχω μετανιώσει γι' αυτό. <σοί> Α, δεν μίλησα γι' αυτό. Έχετε δίκιο. Καλά που το διευκρινίσατε. <σοί> γιατί έρχεται ο άλλο, όχι γιατί μετανόησε, για να πει ότι έφταιγε η πεθερά του. Όχι, για μένα δεν θέλω αυτό το Και δεν μπορώ να την ξαναδώ στα μάτια. <σοί> και μετά έρχεται και η πεθερά και λέει: Δεν θέλω το φάω, να το δω στα μάτια. <σοί> και οι δύο χριστιανοί. <σοί> <σοί> και πρέπει να του εξηγήσει τώρα γιατί φταίει και πώ θα το, το αναλύσει.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 και όταν έρθει καλά τα στιγμή μου θα πιένα, θα πει ένα πραγματικό ήμαρτο τον άνθρωπο Να είστε καλά. Ε, μια ερώτηση για την αγάπη λίγο πριν. Ε, μπορώ να ελέγξω ποιον αγαπώ και ποιον όχι. Δηλαδή, μπορώ να σεβασμό κάποιον άνθρωπο, να δώσω τιμή. η αγάπη είναι όχι ανεργή. Είναι κάτι που δεν μπορούσα να το ελέγξει, Δεν ξέρω. Δεν δηλαδή... <σχε> <σχε> <σχε>